Είδε εκεί παρακαλώ. Εδώ που πήρατε. Έχω πήρα ένα κανάλι. Στο κανάλι είμαστε. Α, δε. Ο κύριος Ευλαζόπουλος έχει απόψε. Παρακαλώ. Ναι, θα κάνει ο κύριος Αλαντάλα. Μην μόνη τελειώσαν, τον πήρατε χαμπαρί. Τώρα καλέ. Το καμμένο. Το έχει πει ο καμένο καιρό, τι μα άλλη εποχή τώρα. Ε, ναι, αλλά μετά τι 24. Οπότε ήδη τα μνημόνια σαν από σήμερα τέλο. Η αντίχη έρχεται. Το λένε ΣΥΡΙΖΑ αν έλθει όλοι. Και σα το πει, βλέπει κανένα άλλο να έρχεται η ανάπτυξη ή το βλέπετε μόνο. <laughs> πρώτα να κατασχολητάρχη, ήρθε η ανάπτυξη, όχι. Έλλα που πει έρχεται, είναι στον δρόμο, βλέπω, κάτι μακριά. Βρέχει δισεκατομμύρια. Οπότε ο γιατρό, ευέ... δεν λέει να αλλάξει ο καιρό, καλοκαίρι, ήρθε ακόμα βρωθεί. Εγώ μια χώρα πήρα τα μέτρα μου. Ο Βέλαμε ενισχυμένες μανέλε γιατί μαζί με τα δείξει θα βρέχει μπορεί και κέρματα και κράνους μην τυχόν και έχω κάνει με τοπική, σε καμιά γωνία με την ανάπτυξη. Ο oh, καλά κάνεις. Θέλει μια οργάνωση, δηλαδή το λένε οι η την ανάπτυξη έτσι ξαφνικά, δεν προετοιμάζουν τον κόσμο <συμπανή> Α, πονή... να κάνουν ανάλογη προετοιμασία την άσκηση. <συμπανή> <συμπανή> αλλά δεν βλέπω του στην Ικαριά να πανηγυρίζουν. Ε. Δεν ξέρω αν θα ξαναπατήσει ο στην Ικαριά μετά από αυτά. Με μπορεί ίσως να, να στην το, έχουν πάρει, μπορεί, χαπάρει, το μόνο που του ότι είναι όλη την ώρα σε ένα γλέντι και δεν τα παρακολουθούν. και ότι ζουνε και 150 χρόνια και αυτό δεν είναι λίγο Ναι, η ανάπτυξη, έρχεται σας ακούω τώρα και βλέπω ότι έρχεται η ανάπτυξη Α, πότε βλέπετε, α, κοιτάτε από το παράθυρο ναι, ναι, έρχεται, ε, ε, είναι αλήθεια, ε, είναι αλήθεια Μπαλούρδε, έρχεται σου λέω Ναι, καλέ, εγώ το λέω πρώτο. Φιλιά πολλά Γεια yeah. Αποστολάκο, είλα πριν, εσύ είσαι αγορίνα μου. Εγώ είμαι καλέ. Τι παιδί μου, σ' χρόνια ψυχή μου, στην Αμερική σακούνε. ακούνε, είσαι τρομερός αγορίνα. Πιάνουμε στην Αμερική, δεν πιάνουμε στη μαλακάσα. πιάνουμε στην Αμερική. Ναι βέβαια, πιάνω και εδώ στη βουλιαγμένη που έχω και συγγενείς. Και στη βουλιαγμένη πιάνουμε. Ναι μωρέ, πιάνω και πού άλλου πιάνω. Δεν μας το είχα. Χαραποστολάκο μου, σε φιλόρε Έλα, ρε, τι κάνει. Έλα, φίλο. Καλά, μια χαρά. Ήθελα να πω ότι με χώρισε ο φίλο μου γιατί του έκοψα τα όνειρα να φύγει στην Ισπανία. Να... Εσύ γιατί του έκοψα τα όνειρα. Ω, γιατί εγώ επέμενα ότι πρέπει να μείνουμε εδώ και απο... να φυλάμε θερμοφύλε, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά, έκανε και συγχώρησε τότε. Γιατί δεν βγάζεστε ρε, άνθρωπε, τι δε στην Αγγλική του παρέση που θα λέει τόσο ωραία αρή. Γιατί βγάζουμε κάποιον άλλον. Κανένα δεν βγάζουμε. Έλα, βρέα αρή. Μα δεν βγάζουμε κανένα άλλον. Πώ θα βγάλουμε την κουτσούμπα. Ναι, μίλα και λίγο γι' Τι να πω για την κουτσούμπα, έχω να πω κάτι για την κουτσούμπα. Yeah. Μου θυμίζει λίγο το μαλί τη, yeah. σαν το τζολιά ερλιγία. Η αλήθεια είναι ότι η ψυχή περμανά και με χαλάει. Όχι, δεν με χαλάει. Έτσι είναι το μαλί, μάλλον. Πώ είναι την τζολιά έτσι. Έτσι και την κουτσούμπα. Τι να κάνουμε τώρα, να. έχει yeah. κοινά με τον τζολιά, το είπα. Yeah. Μπορεί να έχει και άλλα κοινά, ξέρω εγώ. Yeah. Ναι, ρεαλ. Μπορώ να μιλήσω με τον παραγωγό. Εγώ είμαι ο παραγωγό. Εσύ, μεγάλη. Στα φίλια. Εκεί βγαίνουμε κυβέρνηση και τη Δευτέρα σκίζουμε τα μνημόνια. Από Δευτέρα δεν βγαίνει ούτε δίαιτα. Θα πιάσει το σκίσμα του μνημονίου. Θα σε πάρει η κοπέλα μου τηλέφωνο και καλά για κάτι εισιτήρια. Α, α εντάξει. Και εγώ θα τη πω να βγούμε ραντεβού και καλά. Ό, και θα τη <συλίδε> Να ρίξει καντήλι, ρε, καντήλι α Αχά. Εγώ όλε τι κάνω να ρίξουν καντήλι κάποια στιγμή, να ξέρεις. <laughs> Τώρα δεν ξέρω αν θα σε αρέσει, είναι η στιγμή που το καταφέρνω. Του, Και η στάση, το αλλά οκ. Το... Okay. Ναι γεια σας Ελληνοφρένια παρακαλώ Ήδια παρακαλώ ε, Λοιπόν τα λέτε πάρα πολύ σωστά Εγώ είμαι μια ανακτισμένη Και θέλω να τιμωρηστούν παραδειγματικά Όλοι διαπλεκόμουν έω τώρα Και καταρχήν να ξεκινήσουμε γιατί έγιναν τα μνημόνια Για να πτωχεύσουμε και να ξεπουλήσουν τα πάντα είμαι Έξαλλη ε. είστε τόσο έξαλλη Σαν να τους έχετε ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια Δεν το ψήφισα κάνει το μεγάλο λάθος Κανέναν... Κανέναν Τι ψήφιζες? Μικρό κόμμα, δεν ψήφισα ούτε ο πασόκου ούτε νη δημοκρατία. Καμία φορά. Δεν έπεσα στη Λούμπα, ναι. Δεν έπεσα. Θεωρώ τον εαυτό μου ξύπνιο. Καταρχήν δεν διαπλέκομαι και ούτε με χειραγωγούν τα χαζοκάναλα και οι χαζοδημοσιογράφοι τον καναλιών. Γιατί η πλειοψηφία του δημοσιογράφου είναι διαπλεκόμενοι και το ξέρουμε οι πάντε. Και δεν ανέχουμε να υποτιμούν την νομοσύνη μου. Πολύ και σωστά τα είπε ο δημοσιογράφο πριν από εσά. Κυρίω υποτιμούν την νομοσύνη μα. Λοιπόν, πότε θα έρθει η στιγμή τη εκδίκηση. Αυτή η εκδίκηση που θέλετε εσεί τι μορφή να έχει, πώ το έχετε σκεφτεί. Να περάσουμε. Πώ θα το δίκαιο, έχουμε στο πουλήσι του Ναι, βεβαίω, γιατί όχι. Γιατί δεν... όχι κρεμάλα κατευθείαν. Γιατί όχι, δεν θα με πειραζέ. Γιατί όχι, σωστό. Γιατί άμα έρθει μια κρεμάλα ή ένα σαρτοδικείο, μετά ξαφνικά η ζωή μα την άλλη μέρα θα αλλάξει τελείω. Δηλαδή πέντε στο χώμα, α πούμε, και μετά όλοι δικαιωμένοι, λεφτά πίσω. Έχει γίνει διαπλοκή. Τα μνημόνια είναι άκυρα. Αφήστε τα αυτά. Α πάμε στην τιμωρία. Εμένα η τιμωρία με εξητάρει. Δηλαδή είναι... αν έρθει τιμωρία και κρεμαστούν τέσσερι πέντε πρωθυπουργοί, μετά σώθηκε η χώρα. Δεν δεν... Μετά εσένα θα σονεύει σύνταξη, ξέρω εγώ. εγώ Καλά, και ο Τσίπρα το θεωρούσε αυτό στην αρχή, αλλά το αλλάξουμε. Αυτά ξέρει είναι αυτά. Ήθελα να σου το πω εδώ και μέρε, ο Ιωτάκαλόδοξο. Ξέχασε να φορολογήσει να βάλει 10 ευρώ τα προφυλακτικά ώστε να μπορέσει να κλείσει το χρέο τη Ελλάδο από, από το πείδημα. Το ξέχασε φαίνεται. Θα το βάλει όμω ο επόμενο υπουργό. Μην ανησυχεί αυτό. Μια που είπε για τσιγάρο, προχθέ στο μετρό στο μοναστήρακι, βλέπω δύο κομπελίτσε κάτω από την ταμπέλα που γράφει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Λοιπόν, ανάβουν τσιγαράκι το κανονικά, του τη λέω και τι μου λέει. Τι? Μου λέει μα έχει τασάκι. Δηλαδή, τη λέω μα έχει το θα έχει ζε. Η λογική λέει, ναι. <laughs> καταλαβαίνει εσύ. Αυτό το άτομο έχει άποψη, βγαίνει έξω στον κόσμο, καταλαβαίνει. Εδώ έχει άποψη αυτό που έβαλε και το τασάκι και την ταμπέλα. Γιατί έχει τα τασάκι, συγγνώμη. Είναι το βλέπει το λιγουρεύε, τι μου βάζει τον πειράσμα μπροστά. Αν δω τασάκι θα καπνίσω. <laughs> Αν δω, <την laughs> δω να με το ξέκολο το φουστάκι, τι θα κάνω, θα βουτίξω φταίω εγώ, okay. σε προκαλεί no, σου no, no. βάζει no. την αμαρτία μπροστά, τα έχει πει ο Χριστός αυτά <laughs> <laughs> τι έχει πει αυτά έχει πει τις αμαρτίες, ότι έχει πει τώρα και εσύ με φέρεις σε δύσκολη θέση yeah. ρωτήσω yeah. τα Χριστιανόπουλα, έλα για yeah. Θέλω παραγγελία για Παρασκευή, άμα γίνεται. Θέλω αυτό που είπε για τη στροφή ο Τσίπρα, να βάλει τραγούδι μετά και πάνω στο ε, όχι. Όπω θα παίρνουν οι στροφέ, στο... ή αν θέλει, κοιτάζει με. Ναι, και να βάλει μετά τη Μέρκελ να λέει τίποτα για το να λήξει Τσίπρα, τα πήγε καλά και τέτοια. Ο Απρίλιο θα είναι ένα μήνα εξελίξεων. Είναι η τελευταία δύσκολη τρο... στροφή. <ΣΣΣΣ> την οποία όμω θα την πάρουμε με επιτυχία και θα βγούμε στην τελική ευθεία. Είναι η τελευταία δύσκολη στροφή. Κι όμω τα παίρνετε, στροφέ. <Κι> εσύ αν θέλει, κοιτάσαι. Ομπά, κυρία Μέρκελ. <Κι> <Κι> τα μάτια σου, δύο μακριέ, <Κι> και εκεί επάνω στο χώρο. <Κι> αποτελείωσε με. Κυρία Μέρκελ Κυρίες και κύριοι χαίρομαι ιδιαίτερα και και που σήμερα είναι, είναι εδώ μαζί μας Αλέξεις Ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας Είναι η πρώτη του επίσκεψη Αλέξεις Αλέξεις στο Βερολίνο και θα Είναι η τελευταία δύσκολη τρο... στροφή Αποτελείωσέ με Λέγομαι Μαύρο Μιχάλης Και είσαι πρέσβης Λέγομαι Μαύρο Μιχάλης. Παγιάσα. Είμαι πρόεδρε. Λοιπόν, το κακό στον καιρό γαϊδουρί. Λοιπόν, άλλα όπω θέλει μια αφιέρωση. σε δύο εβδομάδε. Τώρα το τον την Καλύτερη πάρου που είσαι ποτέ που τον έχει αρίζεια. Γερεθεί κύριε Πολύδωρα. Ναι, καλημέρα. Καλή ημέρα, κυρία. από τον πολιτικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Καλά εσεί. Μια χαρά. Καλά. Παίρνω να σα ενημερώσω τώρα εν ώψη τη παρέλαση. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργό. Ακόμα και τα μέλη που είναι ας πούμε, εκτό κυβέρνηση να εκπροσωπήσουν το κόμμα στι παρέλασει. Με καλέστε, παρακαλώ, στο 2.10. Επειδή πήρα, δεν βρήκα κάποιο στο 65. Δεν λέτε. Ναι, ναι. Μάλλον μιλάει, δεν ξέρω. Αν θέλετε να κρατήσετε μια σημείωση. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Έτσι κι αλλιώ μιλάτε, εσεί. Συνεννογέστε. Πολιτικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Συνεργάτε του Αντρέα αν θέλετε να σημειώσετε. Εκ μέρου του νίκη του Καρχάλιο, αν και δεν έχουν σημασία αυτά τώρα. Σε σα ακόμα. Ναι, να ενημερώσω λοιπόν για το που αποφάσισα ο προθυπτό να παρακολουθήσει ο κύριο Πολύδωρα να εκπροσωπήσει το κόμμα ναι, σε ποια ναι. παρέλαση. Ναι. Θα πάει στα ρίζια. Είναι στο νομό Εύρου. Θα πάει ρίζα ονομού Ευρώπη. Ρύζια, ναι, ναι. Ποιο πάνω από το ψουφή. Yeah, no. Έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα, όλοι οι βουλευτέ, α πούμε, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση. Ωραία. Για παράδειγμα, α πούμε, και ο διακυμάρη σου πάει στη Θεσσαλονίκη, πεταλιά στην πάτρα, κεφαλογιά στο Ηράκλειο και ο, ο Πολύδωρο στα ρίζια. Ναι. Έχουμε κλείσει εισιτήριο με τοκτέλ. Θα ξεκινήσει Παρασκευή πρωί, θα φτάσει βραδάκι. Με το κόμα. Θα φιλοξενηθεί στην Πανσιόν Σωράγια. Πανσιόν. Δύο διανυκτερεύσει. Σωράγια. Η μηδιατροφή Πρωινό μόνο δηλαδή. Λοιπόν, το σημειώνω ότι είναι εντάξει. Εγώ τον, το σημείωσα, θα καλέσω πάνω στο. Εντάξει. Το σημειώνω εγώ να ξέρω ότι για, για σουφλή έχουμε πολύ δώρα. Ευρωσουφλή. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θα το μεταφέρω. Να είστε καλά, καλό να μεσημέρι. Καλά. Γεια. Μια παραγγελία θέλω για την παρασκευή. Ποια θυσία του τραγουδός αυτού όμως Και τους πρωθυπουργούς να μιλάνε για τι θυσίες Πράγματι γύρισα να τον κόσμο Μιλώντας για την Ελλάδα Μιλώντας για τις θυσίες του ελληνικού λαού Για θυσί, τα θυσί, τα θυσία, τα θυσία Έχει κάνει για σένα Ποτέ η εξουσία Γιατί μην κάνετε λάθο αυτό είναι ο, στο, ο στόχος μας Να πιάσουν τόπο Οι θυσίες του ελληνικού λαού και θέλω λάθω, να θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Λέμε ότι ο ελληνικό λαός θα χρειαστεί να κάνει θυσίες, αλλά τουλάχιστον οι θυσίες αυτές δεν έχουν ένα αντίκρισμα, δεν μια προοπτική. Χτύπα, Χτύπα σαμπάτω. Έλα, για Παρασκευή τώρα είναι το στάνταρτ. τον ντομπροβόσκι και το αυστηρό κατάλληλο ο Μπλόνσκι που έλεγε τέτοιο, που τον διόρθωνε, το θυμάσαι. Αυστηρό κατάλληλο, ρε. Την ταινία, ρε παπαθανασίου, νομίζω. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, που έλεγε ο Μπλόνσκι, ε δεν τα θυμάμαι. Και τη διόρθωνε η τύπουσα, οι άλλοι. Και έβλεγε η Γκριάκ. Δεν ξέρει να μιλάει κάτι τέτοιο. Βάλε, βάλε, βάλε. Λέει το, το ο, ο, ο αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, ντομπροβόσκι. Τα ρώσικα ονόματα, κύριε Βύρον. Το Καρένιν Βρόνσκι, Ομπλόνσκι. Το δήλωσε το εξής Ότι. Θα τα μπερδέψει πάλι, κοίτα. Το εντάξει τώρα, με Αυτό είναι το θέμα σα. Άρισε μου, σε παρακαλώ το τραγούδι για το Μαραντόνα. Ποιο είναι, Είναι ένα. Να βάλω Μαντόνα για Μαραντόνα. Όχι, Μαντόνα, Μαραντόνα. Θέλω μια αφήρωση της Αποστόλη για την Παρασκευή Θέλω το Άννα Μιγκλές από Κούτρα ή Γαλάνη για του λίγο ροματικούς που έχουν μείνει ακόμα και πιστεύουν ότι τους έχουν στο χέρι Αυτά Μίλανε Για καιρού, Δοξασμένους Και πάλι Άννα Μιγκλές Θα γυρέψουμε. Δέρεσαι από το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνου. Ξανά την τιμή. Πά να μην δουλάπι Στον τουλάπι δεν έχει ψύχα. You, <pod> D. I paraszki wiedzą, że możesz mi poręczyć. Mam nikt taradela, nie jest trela, nie jest trela, nie Xeris pyta taradela. ty po co się Ναι Πανταζή λέγομαι Α πάνω σε χαλιά Σε μάγικα χαλιά Απόψε αγκαλιά Θα σε πάρω Τι είναι αυτά κύριε Πανταζής Πραγουδιστή είστε; Το παλεύω Δεν μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα Αυτή είναι η όπερα Η όπερα είναι άλλη Σε έχω χωκα... Θεό, μια φορά να σε δω να σου πω σ αγαπώ, γύρνα πίσω. Α, Αυτό μάλιστα. Πως. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου. Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα γιατί. Τα... Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου λέτε γιατί πήρατε, πανταζή μου. Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε, με αφήνετε να σα πω. Μα με παίρνει τηλέφωνο και μου λε, είμαι ο Λεπά Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω. Δεν καλά. Ακούστε να σα πω, θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα Μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο. Ε, πε μου ότι είσαι για τα Μαγιό, αγαπητή. Ο κύριο Κουκούλη είμαι εγώ. Ο, ο, ο, ο Μαγιό, νέ Παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλε, μπορεί να είναι και τρει, για να δείγματίσουμε. Τι θα δείγματίσουμε, Να δείγματίσουμε τα μαγιώ και ζόρουχα. Απλά πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιο. Κύριε, τι λέτε, Θα τι πηδήξουν οι πελάτε, Να σοβαραστείτε παρακαλώ. Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλε να στείλω, τι φθηνές ή τι μερακλούδε. Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του. Ωραίο επάγγελμα και ο Καρατζαφέρη αυτά έκανε. Τέλο πάντων. Είμαι εδώ πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα. Προαγωγό, αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Ξέρετε τι θέλετε εσεί, Τι θέλω, πείτε Κάλετε μου, Χρυσαυγήτη, να σα βρω θα σα πλαιώσει το ξύλο. Αυτό θέλετε. Τέτοιου γυαλιστερού δεν έχουμε, δεν έχουμε, συγγνώμη. Δεν είναι κατάσταση αυτή και συμπεριφορά που μου μιλάτε. Μου το έδωσαν το τηλέφωνο ένας νέο σοβαρό άνθρωπο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαι εγώ σοβαρό και είσαι σοβαρή που μου λε ότι θέλω το Χρυσαυγήτη, Μωρή. Να σα Τι άλλο θέλετε το χρυσαβήτη, γι' αυτό. Μόνο τι αυτό. Αυτό δεν θέλετε. Μο... Ναι, αμέ τι άλλο θέλετε. Πόσα μπορεί ναι. να κάνει ένα κρυσα. Εσύ, εσεί θα δείτε τι άλλο τον θέλετε. Εσεί θα τον ρωτήσετε. Ένει λε παιδιά κάτι να άρθρο έτσι τσάμπα. Εγείτε χύρησα για το έχετε πάει. Κήγα και... σε γυναικόλογο δεν μου βρήκε τίποτα, ορίστε πήγα σε κιρό. Εκεί σα συζητάτε σε γίνεται γυναίκα; Θα το συζητήσουμε. Αδειακρισία τώρα. Ο... Εγώ δεν μπορώ να δειματήσω άμα θέλω τα μαγιά. Μα... Τι σε δε... Τον κάνω τσέπη και τον βάζω μέσα. Τι σε νοιάζει. Από την αρχή που, που... σα πήρα τηλέφωνο, κατάλαβα ότι δεν είσαστε σοβαρό κύριο. Ένα, εγώ κατάλαβα ότι είσαι σοβαρή που με παίρνει από την αρχή και μου λε ότι είμαι όλιο επάνω. Μα τρεχονέγατε κύριε, τι πράγμα. Αφού μου πει ότι είσαι ο πανταζή. Κάτι συμβαίνει με εσά. Όλα καλά πηγαίνουνε. Σημωμένο είσαστε, αντάρα έχετε βλέπω. Πολύ μεγάλη αντάρα. Εγώ έχω αντάρα. Προσευχή το βράδυ, δεν κάνετε να ηρεμήσετε. Κάναμε το Σαγορέο, δεν πιάνει. Όλα παν Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε. Μήπω έχω κάνει λάθο, λάθος, είστε... λάθος. λάθος, λάθος, Λάθο, λάθο. Τότε λάθο, λάθο. Γράψε λάθο. Πε ότι λοιπόν... δεν έγινε ποτέ. Χάρηκα Ρέ. που σ' άκουσα όλα αυτά. Χρυσαυγήτσα κάθε α, μέρα α, δεν συναντά. Ωραία. Αφού είναι λάθο, γιατί δεν μου λέτε, κύριε, ότι είναι λάθο, γιατί με περιπέστε, γιατί με κοροϊδεύετε. Ε, δεν ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Έχουμε αποξηνωθεί ντύψει από την κοινωνία. Ωραία, χριστιανέ μου, εσύ είσαι κουνιστό. Για να έρθω πιο κοντά είμαι Τι πρόβλημα έχει σήμερα, τι είμαι εγώ, Έτσι όπως μιλάς και έτσι όπως κάνεις Ταραντέλα μου φαίνεσαι Εμένα μωρή ταραντέλα Ναι ταραντέλα είσαι Θα σε πει τι έχουν ταραντέλες μωρή; Έχουν ταραντέλες Ναι Βέβαια. Βέβαια Άμα ήσουν γυναίκα δεν θα, θα ήταν τίποτα αλλά Άμα είσαι άντρας και είσαι ταραντέλα Γιατί να μην είμαι γυναίκα Δεν είσαι γυναίκα Ότι θέλω θα γίνω γυναίκα, Κομπλεξικές όλες, όλες. Άισεχτήρ Μιλάνε, Μιλάνε Για Που το Θα φέρει αναμίγλες, αναμίγλες. Εμένα, εμένα. Δεν με βάζουν, δε με βάζουν στο χέρι, στο χέρι. Ο στρατός, στρατός, ξεκινά, ξεκινά. Αναμίγλες, θα γυρίσω, Χάνα, θα Άλλε ημέρε ο στρατό ξεκινά. <συγλίδι>